παρόλο το κρύο μπράβο σας μπράβο σας άϊτε εδώ να αφήσετε τα κοκκαλά σας επίδομα θέρμανσης επίδομα κρύου λέει το αδερφός. λοιπόν <συσίλαιο> με έχουμε αμέσως αδεφή μου στην επανάληψη του προηγουμένου Σαββάτου όπου ενθυμίστε ότι ολοκληρώσαμε κλείσαμε το ενδέκατο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος με σπουδαία διδάγματα και σπουδαίες νοθεσίε, μεγάλες νοθεσίε. Οι οποίες, τις οποίες πολλές φορές τις παραθεωρούμε τις βγάζουμε στο περιθώριο αλλά βλέπετε ότι ο λόγος του Κυρίου παραμένει ο αδιάψευτος μάρτης ότι δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα θέματα, μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Όλα δια των Θεών είναι μεγάλα και τεράστια. Και μια και το ανέφερα θα σας πω μόνον τούτο. Μεγάλο αμάρτημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το αμάρτημα, Όσον κυρίως είναι η διάθεση με την οποία πέφτει σε αυτό το αμάρτημα. Μπορεί κάποιος να πέφτει στην πορνεία. Σας παίρνω ένα από τα κορυφαία και φοβερότερα αμαρτήματα, όπως τα χαρακτηρίζει τουλάχιστον η ανθρώπινη λογική, αλλά επειδή πολλέ φορές οι πόργοι πέφτουν λόγω αγνίας, λόγω αδυναμίας, λόγο λόγο λόγω, λόγο βάλτε όσους λόγους θέλετε. Εκεί ο Κύριος βλέπει το αμάρτημα αυτό πολύ μικρότερο από το να μην μιλάς το γείτονο. Πολύ μικρότερο. Μετράει τη διάθεσή σου. Μετράει πως κινείσαι και πως κινούμε. <κυρίζει> Ή με το να πει ένα ψέμα και να πει εκείνη τη στιγμή, Έλα, μορφέ, δεν βαριέσαι. Είμαι σιγά, ο Θεός τώρα ασχολείται με το ψέμα. Αυτό είναι βλαστιμία κατά του Θεού. Όχι το ψέμα αυτό κατά αυτό, ο λογισμός σου που έβαλες το με τον οποίο αντιμετώπισε το αμάρτημα του ψεύδου. Μας έδωσε λοιπόν, επιστρέφω τώρα στο θέμα μου, μας έδωσε σπουδαία διδάγματα το τρίστιχο αυτό το τελευταίο. η τρίστιχοι 29, 30 και 31 του 11ου κεφαλαίου. και θα σας θυμίσω δύο στοιχεία σημαντικότατα και μετά θα προχωρήσουμε το πρώτο θυμάστε μας είπε ο Κύριος δια τη συμπεριφορά μας μέσα στο σπίτι μας μέσα στο σπίτι μας γιατί διότι εκεί είσαι ο πραγματικός εαυτός. Όταν βγαίνει έξω από το σπίτι σου, βάζεις μάσκα. Όταν βγαίνει έξω από το σπίτι σου, μεταμορφώνεσαι ξαφνικά. Προσπαθείς να σάξεις τη συμπεριφορά σου, την ευθυμάγισή σου, για να μην παραξηγήθεί. προσπαθεί την Εκκλησία να παρουσιάσεις τον εαυτό σου ως τον ιδανικό χριστιανό να δείξεις όχι στο Θεό εδώ θυμάστε σας τον τόνισα να δείξεις στους ανθρώπους τι να δείξεις στους ανθρώπους ότι είσαι Άγιος Άνθρωπο με άλλα λόγια συμβαίνει εδώ εκείνο που είπε ο Κύριος για Φαρισαίο στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ενώ ο Τελόνης λέει «Στέκει ενώπιον του Θεού και προσεύκεται» «Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν» Τι, τι σημαίνει «σταθείς προς εαυτόν» φτιάχνεται. Πώς κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και τον ψάχνει και τον περιποιείσαι και τον κουστούμάρεις και τον φοράς και τον βάφης και τον στολίζεις. Έτσι ακριβώς έκανε εκείνη την ώρα ο Χαρισαίος. Είχε ένα φανταστικό καθρέφτη μπροστά του στον οποίο προσπαθούσε να σάξει τη μούρη του την πνευματική προκειμένου να έχει καλό αντίκτυπο η προσευχή Του στον κόσμο. Δεν στέκει λοιπόν μπροστά στον Θεό, στέκει μπροστά στον εαυτόν Του. Επιζητεί τον έπαινο, όχι του Θεού, των ανθρώπων τον έπαινο, διότι ο Θεός ούτως ή άλλω τον χλεβάζει εκείνη τη στιγμή και τον απορρίπτει και τον καταδικάζει και όπως έχω πει σε άλλα παλαιότερα κηρύγματα καλύτερα να μην προσευχόταν αυτή η προσευχή τον έφερε σε δυνότερη θέση από το να μην προσευχόταν καθόλου βλέπεις που σε ζυγίζει ο Κύριος στο σπίτι σου εκεί έρχεται ο άγγελος και ο Κύριος και ο δαίμονας και εκεί σε βλέπουν πως κάνει την προσευχή σου την κάνεις όπως την κάνεις μέσα στην Εκκλησία ενώπιον των ανθρώπων με κάτι μεγάλους σταυρού που ξεκινάνε και πάνω από το ταβάνι της Εκκλησίας και κατεβαίνουν μέχρι και τα έγκατα της γης με κάτι κομποσκινάρες που σου νοδεχάω απλώς και μόνο για να δει ο κόσμος και να θαυμάσει ο κόσμος τον Άγιο και την Αγία που στέκει εκείνη τη στιγμή μπροστά του αν το κάνει γι' αυτό τότε ο Θεός δεν ακούει τίποτα. Μέσα εκεί στο σπίτι σου θα έρθει ο Θεός να δει πώς Εκεί να δούμε πόσα ωραία κομποσκοίνια κάνεις. Εκεί να δούμε τι ωραίους και μεγάλους σταυρούς κάνεις. Εκεί να δούμε πώς προσεύχεσαι μυστικός τον των Θεών. Να σας το θυμίσω, αυτό είναι της να σας θυμίσω το αντίστοιχο της πενής Διαθήκης για να δείτε ότι οι δύο Διαθήκες είναι γραμμένες από το ίδιο χέρι το χέρι του Κυρίου εκεί το βιβλίο είναι 800 χρόνια πρώτου Χριστού εκείνο το βιβλίο είναι περίπου 100 χρόνια μετά τον Χριστό δηλαδή περίπου βάλε χίλια χρόνια διαφορά και όμως θα δει ότι το ίδιο χεράκι τα γράφει. Τι λέει λοιπόν η Καινή Διαθήκη όταν λέει προσεύχεστε λέει ο Κύριος μη γίνεστε ως περί υποκριτές σκηθρωποί, τα πρόσωπα εαυτόν. Τι κάνανε οι Φαρισαίοι ξέρετε τι κάνανε να το πω μη γελάσετε επειδή δεν ξέρω να το πω ακριβώ, αλλά θα το πω παραπλήσια. Εβάζανε στα μάτια του νερό και βγαίναν ότι δεν κλέγανε στην προσευχή. Πάει στα μάτια του νερό. Εβάλανε χρώματα εδώ για να δείξουν ότι είναι κατανοητικοί, ότι κλέγανε, ότι μισθούσαν. Αυτό σημαίνει μια φανεί τα πρόσωπα εαυτόν. Θα κάνα σκυθροπά τα για να δείξουν ότι είναι αγωνιστές, να τους σταυμάζει ο κόσμος. Μας, καρεβώσαντε. Μας καρεβώσαντε. Μη γίνεστε λέει ο σφαιροί υποκριτές. Φτιαχνώνται για να βγουν στον κόσμο. Θέα τροπέζουν, δεν κάνουν προσευχή, κοροϊδεύουνε. Ναι. Σύνδεο όταν προσέχει, λέει ο κύριο. Διαβάζει τη Δεν διάβασα. Α, ο καημός μου ο μεγάλο. Χιλιαστέ διαβάζουν 40 ώρες την εβδομάδα παρακάτω. Εσείς καθίστε και κοιμηθείτε τον ύπνο του Δικαίου. που έπρεπε να τα ξέρετε αυτά απόξο. Απόξο έπρεπε να με προλαβαίνετε όχι να περιμένω να σας τα πω εγώ Αν με προλαβαίνετε έπρεπε σίδε όταν προσεύχει λέει ο Κύριος σίδε όταν προσεύχει εις έρθε εις σου τι να κάνεις αυτό που λέει εδώ πήγαινε μέσα στο σπίτι σου εκεί σε περιμένω να σε βαθμολογήσω εκεί στο σπίτι σου αυτό σημαίνει το ταμείον σου και για να πούμε την ακρίβεια όχι ακριβώς μες στο σπίτι σου να σε βλέπουν έστω οι δικοί σου και να λένε τι καλός άνθρωπος τι καλή μάνα που έχω εγώ όχι ταμείον, στο ταμείον σου, το ταμείον είναι το ιδιαίτερο σου δωμάτιο πήγαινε μέσα εκεί, εκεί σε περιμένω να σε βαθμολογήσω είδε όταν προσεύχει ή έρθε το ταμείο σου και κλείσας την θύρα κλείδωσε μην κάνει και έρθει κανείς μέσα και σε δει τι και φανεί ότι κάνεις προσευχή φανεί η αρετή σου κλείδωσε λέει και κλείσας την θύρα πρόσευξε το πατρίσου το εντοκρυπτό προσεύχου λέει τότε και ο πατήρς σου που σε βλέπει εν το κρυπτό αποδώσεις εν το φανερό. Τα βλέπει ο Κύριος αυτά στα κρυφά, τα σημειώνει και όταν θα έρθει η ώρα της ανταποδόσεως θα στα ανταποδώσει φανερά. Τότε θα εμφανιστεί το βίντεό σου ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων και τότε θα δουν οι άνθρωποι πώς έκανες την καλή σου την προσευχή ή τη τραβής σου την προσευχή αδερφέ γυράσιμε τα λέει όχι καλά έτσι δεν είναι το λέει αυτό ακριβώς όπως το λέω όταν λοιπόν κάνεις προσευχή όχι μπροστά στον κόσμο όχι στην εκκλησία εκεί μέσα στο σπίτι σου θέλει ο Κύριος να σε ειδεί να κάνεις σωστά την προσευχή σου γιατί εκεί είσαι ο πραγματικός ο εαυτός σου εμείς νοιάζουμε με τους Φαρισαίους μπροστά στον κόσμο α, υποκρινόμαστε κάνουμε για τους ανθρώπους όταν πάμε στο σπίτι βαριόμαστε, κοιμόμαστε βάραμε μήγες, κασμουριόμαστε διακόπτουμε, πυλαλάμε από εδώ, πάμε από εκεί λέμε από μέσα μας, λέτε, λέμε από μέσα, από τον, μου, μάνα, από, τον μου, κρίνω, από τον εαυτό μου κρίνω και λέμε κάνουμε προσευχή σιγά την προσευχή Στην εκκλησία έτσι κάνεις Πιλαλάς μες στην εκκλησία Και λέω ότι κάνεις προσευχή Το πρώτο λοιπόν το βασικό Ήταν αυτό Πρόσεξε Διότι ο μιστός θα έρθει Μέσα από το σπίτι σου <Κι> Μέσα από εκεί θα βαθμολογηθεί Και μέσα από εκεί Θα απολαύσει. Τη χάρη του Παναγίου Πνεύμα, Όχι μόνο για την προσευχή και την νηστεία. Είδατε τι μα λέει για την νηστεία, πάλι το ίδιο. Όταν νηστεύεται, λέει ο κύριο, που μου το λέτε μερικέ φορέ, άρα υποκρίτριες άρα υποκρίτριες όταν είναι νηστεία. Όταν είναι νηστεία, λέει ο Κύριος τι λέει, <Ρι> όταν είσαι, λέει, ανάμεσα στου άλλου νήστεψε αλλά μην κάνεις τον κακομύρη αχ ζαλίστηκα πω πω πω τι να σε ρωτήσουν οι άλλοι τι επαθές, τι επαθές, γιατί, γιατί εξαίρεσαι είναι τώρα νηστεία νηστεύουμε Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο πω πω πω πω πω, ξαντλήθηκες παιδάκι μου, τι είναι αυτό <Κι> τι λέει, κύριε στήριο κύριε εσύ δε λέει, αυτά τα κάνουν οι υποκριτές, οι Παρισέοι. Έτσι κάνανε. Σα είπα, χρωματίζαν τα μούτρα του και βγαίναν όξου και του βλέπανε, έβλεπανε μαυρί, τις μαυρίδες εδώ στα μάτια του και του έφαγε η νηστεία του ανθρώπους. Εσύ δε λέει ο κύριος, όταν νηστεύει, άγγιψε σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου νήψε. Γύψου καλά, έργα έξω. Δεν σημαίνει τίποτα. Τι ζαλίστικε και παραμύθια. Έβγαξε να δείξεις ότι η νησποία σε ζωοποιεί, σε χαροποιεί. Αχ, κακομήρα Εδώ. Ποια κακομήρα. Αυτά κάνανε εκείνοι οι ψεύτες που τρώγανε από πίσω, τρώγανε, πίσω από τα παραβάν και μετά βγαίνανε μπροστά βαμμένοι, στολισμένοι, καμουφλαρισμένοι για να δείξουν στον κόσμο ότι εμείς νηστεύουμε μιστεύουμε δεις του Σαββάτου δεις του Σαββάτου μιστεύουμε και το δεύτερο το σημαντικό ποιο ήταν έτσι. εκ καρπού φιετε φύεται δέντρων ζωής τι σημαίνει αυτό? Μεγάλο αυτό, αδελφοί μεγάλο δίδαγμα και το δίνω αυτό απάντηση σε όσους πιστεύουν και λένε μερικές φορές ότι ο άντρας μου πάει από το κακό στο χειρότερο, τα παιδιά μου πήραν τον στραβό δρόμο, δεν κάνουν τίποτα, αλύτες, ναρκουμανείς, τόνα τ' άλλο, Άκουσες τι λέει εδώ, το πρόσεξες. Εκ δικαιοσύνη δικαιοσύνης φύεται δέντρων ζωής. Εσύ με την προσευχή σου και με τον αγώνα σου, με την πάλη σου, θα αγιάσεις όλους τους άλλους. Έτσι λέει ο Κύριος εδώ. Αν λέει ο Κύριος ψέματα, ψέματα σας λέω και εγώ. Μην ανησυχεί για τα παιδιά σου. Μπορεί να πέρασε στραβό Δεν αμφίβη Μην ανησυχεί για τον άντρα σου. Μπορεί να έχει πάρει στραβό Εσύ κάνει τον αγώνα σου. Εσύ μίλησε στον Θεό. Εσύ παρακάλεσε τον κύριο. Εσύ πέσε στα αγώνατα. Εσύ κάνε τα καθηκοντά σου και μάλιστα, όπω λέει ο πατέρα μου, ο ευλογημένος μερικέ φορέ τα κηρύγματα, θα κάνει και εκείνα που δεν κάνει το παιδί σου. Αν είσαι σωστή μάνα και σωστός πατέρας και το αγαπάς το παιδί σου, θα κάνεις και εκείνα που δεν κάνει το παιδί σου. Όπω θα κάνει η Αγία Μόνικα, θυμάστε την Αγία Μόνικα, τη θυμάστε? Ε, λοιπόν, είδατε, δεν πήγε χαμένο το παιδί της. Αλιτάμπουρας ήταν μια ζωή της. Αλιτάμπουρας ήταν. Από 15 χρονών είχε νόθο παιδί, για φανταστείτε, νόθο παιδί, για φανταστείτε, τι τράβαγε εκείνη η μάνα, τι ξύλο είχε φάει από αυτό το παιδί της, τι βρισχές, τι, τι, τι. Και σας το έχω πει όταν λέει πέθανε και την είχε στο φέρετρο, επήγε ο Άγιος Αγουστίνος, επήγαινε επίσκοπος πλέον τότε και της φιλούσε, λέει, τα γόνατα και τα και τα γόνατά της, λέει, είχαν γίνει σαν από τις Μονεκκλησίας. Σαν το κάφκαλο της Χελώνας. Σαν το κάφκαλο της Χελώνας. Να, πώς εσώθηκε το παιδί της. Να, πώς εσώθηκε το παιδί της. Και έγινε και Άγιος, όχι μόνο σώθηκε, και έγινε και Άγιος της Εκκλησίας μας. Άμα εσύ αγωνίζεσαι, άμα εσύ παλεύεις, άμα εσύ προσέχεις, άμα εσύ αγιάζεσαι, δεν είναι δυνατόν. Πώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ένα ωραίο παράδειγμα. Θα σας το πω. Και μάλιστα σας σήμερα. Βέβαια δεν θα σας κολλακέψω, εις βάρος σας είναι. Όταν μπήκα εδώ μέσα, τώρα που μπήκα, πω, μ' έπινξε ένα άρωμα. Όλες οι συγκυναίκες βάζετε κολλότητες, κύριε Ιερό. Μπήκα μέσα εδώ, πνίγηκα ο αφαιρεολόγος και το πω, δεν θα το λέγα λέει ο Ριος Χρυσόστομος όταν πας λέει σε ένα μυροπολείο να αγοράσεις και βάλει λέει μία σταγονίτσα στο χέρι σου εδώ μία σταγονίτσα αρόβα και την κάνει έτσι την τρίψεις, την τρίψεις καλά, την κάνει καλά, καλά, καλά καλά. βάλεις και σ' αποτελάσσον και πά στο σπίτι σου, ευωδιάζει όλο το σπίτι. Έτσι είναι και η αγιότητα. Όσο μούχλα και αν υπάρχει σε εκείνο το σπίτι, όσοι βρώμα και δυσοδεία πνευματική, άμα υπάρχει ένας ο οποίος αγιάζεται και παλεύει και αγωνίζεται και κλαίει και οδυνάται για την αμαρτία, ο Κύριος δεν είναι δυνατόν να τον αδικήσει. Καταφέρει έτσι ο Κύριος όλα και θα αγιαστεί το τέλο. Δεν μπορεί η ρίζα να είναι άγια και η καρποί να είναι σάπιοι. Δεν μπορεί η μάνα να είναι αγία ή ο πατέρας να είναι άγιος και τα παιδιά να γίνουνε αγίτες και διαστραμένα. Όχι. Αδύνατο. Αδύνατο. Θα τα φέρει ο Κύριος, θα τα μαζέψει, θα τα συμμαζέψει όλα. Δεν είναι άδικο αδερφοί μου ο Κύριος. Δεν μπορεί να κλές μια ζωή εσύ για τα παιδιά σου και για τη γυναίκα σου και για τον άντρα σου και να μην ακούσει ο Κύριος αυτό. Θα ήταν άδικο τότε. Πέσε στα γόνατα, μίλησέ του και θα τα τα αποτελέσματα. Και θα είδεις πως έρχονται, έτσι μου έλεγε κάποιος καλό γύρω στο ο οποίο ήταν μια ζωή... Πολύ, πολύ μακριά από τον Θεό μου είπε μια σοφή κουβέντα μου λέει πατερ μου εγώ με μη γνωρίσει θα έβλεπες Ε, πήγα να του πω κάτι. Ξέρεις όμως κάτι μου λέει κάποιο θα προσευχόταν για μένα και αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια μάνα, κάποιο πατέρα, κάποιο αδερφό, κάποιο. ξέρεις κάποιος χαλόγερος του δεν ξέρει ποιο κάποιος καλόγερος, κάποιος Πατήλ Παΐσιος, ξέρω εγώ. Ε καρπού φύεται δέντρων ζωής. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο βασικά διδάγματα που κυριάρχησαν στο προηγούμενο θέμα μας, κλείνοντας είπαμε το ενδέκατο κεφάλαιο των παροιμιών του ορομών και τώρα προχωράμε στον επόμενο στίχο ο οποίος στίχος είναι ο πρώτος στίχος του 12ου κεφαλαίου και δεν θα προχωρήσουμε περισσότερο. είναι πολύ μεγάλος τεράστιος στίχος όχι στο μεγεθός το μεγεθός του είναι πολύ μικρό είναι 10 μόνο λέξεις είναι 10 μόνο λέξεις. Αλλά θα δείτε πόσο έχουμε μισή ώρα μπροστά μα και θα δείτε ότι λίγοι θα είναι. Θα είναι πολύ λίγοι. Φοβάμαι μη σας κλέψω και σήμερα χρόνο. Διαβάζω λοιπόν το στίχο και θα δούμε το θαυμαστό περιεχόμενο του στη συνέχεια. «Ο αγαπών παιδίαν αγαπά αίσθησιν» «Ο δε μισόν ελέγχους άφρον» Αυτός είναι ο στίχος «Ο αγαπών παιδίαν έστισι. αίσθησιν» «Ο δε μισόν ελέγχους άφρον» Για να δούμε λοιπόν το περιεχόμενο του θαυμασίου αυτού πρώτου στίχου του 12ου κεφαλαίου. Καταρχάς τι σημαίνει «παιδεία» αδερφοί μου. Είναι συνώνυμον η λέξη «παιδεία» με τη λέξη «παιδεύω» και με τη λέξη «παιδί». Και η λέξη «παιδεύω» σημαίνει «εκπαιδεύω». Σημαίνει «γυμνάζω». Και η λέξη «παιδί» είναι το πρόσωπο εκείνο που σου έχει δώσει ο Κύριος δια να το εκπαιδεύσει να το γυμνάσεις, να το κάνεις πολίτη της Βασιλείας των Ουρανών. Όχι αλητάμπουρα να κάνει κατάληψη στα σχολεία και αν πηγαίνετε να τους πηγαίνετε και φαΐ, να τρώνε εκεί και να γίνονται αυτά που ακούμε σήμερα να το εκπαιδεύσεις το παιδί να το εκπαιδεύσεις να γίνει πολίτης της βασιλείας του Θεού όχι να γίνει, να βγάζει το μαχαίρι και να σκοτώνει και να βιάζει και να κάνει όλα αυτά τα οποία φρύτουμε κυριολεκτικά μας έχει πιάσει μια απογοήτευση μια θλίψη ανίποτη αδελφοί μου ανίποτη θλίψη ένα πλάκομα αισθάνομαι αυτό σημαίνει παιδεύω εκπαιδεύω εκγυμνάζω πως θα παιδέψετε τα παιδιά σας με να ρωτάτε. Γιατί με ρωτάτε εγώ παιδιά δεν έχω, κατά σάρκα. Εγώ ξέρω να εκπαιδεύω, με τη χάρη του Θεού και τη σοφία Του, μόνο τα πνευματικά μου παιδιά. Εσείς πρέπει να ξέρετε όμως να παιδεύετε τα παιδιά σας. Τα παιδεύετε τα παιδιά σας. Σιγά μην τα παιδεύετε. «Γιάνηξε την Αγία Γραφή, να δει τι λέει για την παιδεία των παιδιών» «Γιάνηξε την Αγία Γραφή. «Που άμα τα πω, άμα... θα τα πω, εγώ δεν τα πω, δεν σας υπολογίζω, δεν σας αρέσουν, φευγάτε, τι με νοιάζει» τα πω και θα τα λέω» «Τι λέει, σπάς του τα πλευρά» «Σπάς τα πλευρά» θλάσσοντας πλευράς αυτού του άτακτου παιδιού σου για να μην το κλάψεις όταν θα το δεις να μεγαλώνει για να σε ευγνωμονεί όταν θα μεγαλώσει για τη χειροδική αυτή που έκανε. γελάτε yeah. την Αγία Γραφή περιπέζεται γελάστε το λόγο του Κυρίου περιπέζεται. Εμένα τι με νοιάζει, εγώ δεν το έγραψα, ο Κύριος το έγραψε. Θλάσσον τας πλευράς αυτού. Σπάστου τα πλευρά του. Το παιδί που ασεβεί, το παιδί που υβρίζει, το παιδί που βλαστημάει, το παιδί που εσχρολογεί, το παιδί που το έπαιζε μια, του το έπαιζε δύο, αλλά όχι να περιμένει να γίνει 20 χρονών και 30, όταν το έχεις μικρό στα χέρια σου και είναι υπό την παιδεία σου, εκεί γίνε μάνα σωστή μάνα. Το αγαπών παιδία αγαπά αίσθηση. Εδώ όμως μας μιλάει για την παιδεία του Θεού. Για να δούμε τι σημαίνει παιδεία του Θεού θα κάνω μια ερώτηση αλλά δεν θέλω να βιαστείτε να δώσετε την απάντηση εγώ με λίγο περίεργος πολλές φορές στα κηρύγματά μου θα σας κάνω μια ερώτηση και φυλάξτε λίγο την απάντηση θα σας έρχεται αυτονόητα η απάντηση θα θέλετε να τη φωνάξετε να την κραυγάσετε αλλά σας προλαβαίνω μην την κραυγάξετε σας έδινα τρία αφεντικά τρία αφεντικά ένα, το ένα αφεντικό να είναι ο Κύριος το δεύτερο αφεντικό να είναι ο διάβολος και το τρίτο αφεντικό να είναι ο εαυτός σε ποιον από τους τρεις θα ήθελες να πας να σκύψει το κεφάλι και να πεις σου δίνω τον εαυτό μου και κάνει ό,τι νομίζεις στον Κύριο στον διάβολο ή στον εαυτό σου μιλάς για εσύ το πες <στονίλιο> εγώ πάει να μην το πει, εγώ πάει να μην το πεις <στονίλιο> φύλατο δε σου είπα έρχεται αυτονόητο έρχεται αυτονόητο έτσι έρχεται ακριβώς αυτονόητο αλλά σας είπα μην διαστείτε θέλω Θέλουμε τον Κύριο το λες με την καρδιά σου και εσύ και φαντάζομαι και όλοι θέλετε να το πείτε να το φωνάξετε Αλλά εσείς οι υπόλοιποι συγκρατηθήκατε Έχετε αυτονόητα από μέσα να φωνάξεις, να το κραυγάσεις Κύριε εσένα Ανάλαβε εσύ να με παιδεύσεις Και να με εκπαιδεύσεις Εσένα θέλω παιδαγωγό μου Εσένα θέλω αφενικό μου Εσύ θέλω να αναλάβεις την παιδεία μου Αλλά έρχομαι στο διατάφτα όπως λένε ποιο είναι το διατάφτα σκέφτηκες τι σημαίνει παιδεία κυρίου ο κύριος ξέρετε πολλές φορές χρησιμοποιεί αδερφοί μου τρόπους να μας εκπαιδεύσει που δεν είναι και πολύ ευχάριστη για τον άνθρωπο δεν κοιτάτε που πήραμε μόνοι μας τις αποφάσεις και ο καθένα. υπό την παιδεία του Κυρίου ψέματα, το πείτε ψέματα ο θένας κάνει τι νομίζει τι σημαίνει παιδεία παιδεία Κυρίου είδατε την τελεοπροφή της Σέγειας παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα ξεβουλούν τα αυτιά μου λέει όταν με παιδεύει ο Κύριος γιατί γιατί τσούζει η παιδεία του Κυρίου πονάει γιατί ο Κύριο, όταν βλέπει ότι ξεχειστράμε πάμε να του φύγουμε ταφ σου δείχνει και μια ξύπνα βλαμένε, που πά, ξύπνα ηλίθιε, ξύπνα πάμε να κάνεις εκεί, τε, αν του πει να σε εκπαιδεύσει αν θες να σε εκπαιδεύσει και ποιες είναι αυτές οι σπαλιαρίτσες που ρίχνει ο Κύριος είναι ένας καρκίνο Σου Είναι ένας πικρός θάνατος. Σου Εγώ τώρα θέλω να φωνάξετε. Ναι! Δεχόμαστε την παιδεία του Κυρίου. Τώρα ήθελα να σας το ζητήσω. Τώρα το θες. Θέλεις τώρα να μπεις την παιδεία του Κυρίου. Θέλεις Τώρα σε θέλω να φωνάξει. Τώρα και να πεις Ναι Κύριε και καρκίνος Και θάνατος και ό,τι θέλεις Και σε μένα και στα παιδιά μου Και στα εγγόνια μου και όπου θες Αρθεί να μας αγιάσεις Κύριε Αυτή είναι η παιδεία του Κύριου και θα να σας και κάτι άλλο. Σας τιμήσω και κάτι άλλο. Ο Κύριος ζήτησε από όλου όσοι θέλουν να Τον ακολουθήσουν. Τι ζήτησε. Ότι θα περάσετε δύσκολα τα. πορεία κοντά μου δεν είναι πορεία και γλέδια και χαρές μέσα στα λιβαδάκια είναι πορεία ανηφορική, δύσκολη εν μέσω ακανθών και τριβόλων για να φτάσεις που στον Γολγοθάνα σταυρωθείς αυτή είναι η πορεία του Χριστιανού και το έχω φωνάξει πολλέ φορέ στα κηρύγματα. Διαστρέφουμε το λόγο του κυρίου. Όσοι λέμε πολλέ φορέ πήγαινε κοντά στο Θεό και ο Θεό θα σου κάνει τα χατήρια, Ποια χατήρια του κάνει, Ποιο το πει αυτό, Ποιο το πει αυτό, Σου κάνει χατήρια ο κύριο, Ξέρετε ποιο ήταν, το ποιο ήταν το χατήρι που έκανε στου Αγίου Αποστόλου που ήταν δική του, Του θυμάσαι του Αγίου Αποστόλου τι χατήρι του έκανε. Τους είπε θα πηγαίνετε στον δρόμο και θα σας κυνηγάει ο κόσμος. Θα παίρνουν πέτρες και θα σας πετάνε να σας σκοτώσουν. Θα σας διώκουν από τη μία πόλη και θα τρέχετε στην άλλη να πρευτείτε. Έτσι τους είπε. Ήε με δίωξαν και εμά διώξωσοι. Δεν έχετε απέτηση καλύτερα από τον κύριο. Εμένα δεν με έβρισαν, λέει ο κύριο. Εμένα δεν με συγχωφάτησαν. Εμένα δεν με ταπείνωσαν. Εμένα δεν με χαστούκησαν. Εμένα δεν με σταύρωσαν επάνω στο τσίρα του σαυρό. αδίκως Εσύ έχει καλύτερη απέτηση. Είσαι ανώτερος του κυρίου. Εγώ είμαι ανώτερος του κυρίου. είναι η απέτηση του Κυρίου ή με δίωξαν και μας διώξωσοι» αυτή είναι η παιδεία Κυρίου κάνετε λάθος μεγάλο λάθος κάνετε εάν νομίζετε ότι κοντά στο Θεό θα τα περάσουμε με λιγάλα σε αυτή τη ζωή κάνετε μεγάλο λάθος διαστροφή κυριολεκτικά του Λόγου του Θεού Για δείξτε μου έναν Άγιο που καλοπέρασε κοντά στον Κύριο. Δείξτε μου έναν Άγιο, σας παρακαλώ. Κάνε. Απολύτως κάνε. Ούτε και ο ίδιος ο Κύριος που μας έδωσε τύπων και υπογραμμών, όπως σας το περιέγραψα, μήπως η Υπεραγία Θεοτόκος καλοπέρασε. Για μέτρα, για μέτρα, για μέτρα το πόνο της, για μέτρα το πόνο τη είναι ακριβώς εκείνο που τη είπε... Τη είπε ο Σιμεών όταν επήγαινε να σαρατήσει. Μάς τι είπε «Και σου δε αυτή στην πληχήν διελεύσετε ρομφαία. Θα σκίσει την καρδιά σου ένα μαχαίρι δίκομο. Θα σε κομματιάσει». Για μέτρα, μέτρα, τι άκουσε η κυρία Θεοτόκος, τι άκουσε για αυτό το παιδί της, το επηγής παιδί της, γιατί επί της ο κύριος έχει μητέρα. Για βάλε, τι άκουσε η κυρία Θεοτόκος Τι ώρε εκείνες του Γολογωσά, τι άκουσε μέχρι να το δει να πάει να σταυρώνται, γιατί η κυρία Θεοτόκος επήγαινε βήμα-βήμα, κοντά του ήταν. Για βάλε, τι άκουσαν τα Άγια Αυτιά τη. τι άκουσαν, τι ύβρις, τι συκοφαντίες, τι λάσπη. για ποιον για τον Αγιότερο των Αγίων που πέρασε ποτέ από τη γη το Αγιότερο παιδί που πέρασε ποτέ τι άκουσε και στο τέλος θα δει κυριολεκτικά μη έχοντα είδος ουδεκάλος όπως λέει εκεί στους ψαλμούς του Δαβίδου ο ωραίος κάλλει παρακουσιούς των ανθρώπων ευρέθη επί του Σταυρού μη έχον είδος ουδεκάλος Έχασε την γλυκύτητά Του, την ωριότητά Του, ήταν ο Κύριος, επάνω στο σταυρό θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μια σκέτη πληγή, τίποτε άλλο. Απ' την κορυφή μέχρι τα νύχια ήτανε γεμάτος αίμα. Ποιος άλλος Άγιος καλοπέρασε, μήπως η Αγία Απόστολη καλοπέρασε και μόνο αυτό που σας είπα για τις πέτρες. Πώς τους έστειλε ο Κύριος, θα πηγαίνετε σε μια πόλη, θα ζητάτε, θα ζητιανέβετε, δεν θα έχετε λεφτά. Και στο τέλος, θάνατος κι εσείς, μαρτυρικός θάνατος εκεί. Ξύλο, φυλακή, τέρμα, δεν έχει. Μήπως καλοπέρασαν οι Άγιοι, μετά, Όλοι οι Άγιοι, ποιο Άγιο, δείξτε μου ένα που να καλοκαίρισε. Ακόμα και αυτοί οι λεγόμενοι βασιλεί, οι οποίοι έχουμε πολλού τέτοιου Αγίου, βασιλεί που αγίασαν, για διαβάστε τη ζωή του να δείτε. Την Αγία Πουλχερία, την Αγία Ειρήνη, Διαβα... βασίλισσε αυτέ, αυτοκράτηρε. Διαβάστε να δείτε. Φορούσαν λέει επάνω τα βασιλικά, αλλά από μέσα φοράγε λέει τρίχυνο, από κατσική δέρμα. Για βα, βα, βα, το να το φορέσει να δει επάνω κατά σαρκά, όχι μόνο να σε τρουπάει να αναχύνεται το αίμα σου κάθε μέρα που θα το βάλεις επάνω σου υπέφεραν όλοι όσοι ήθελαν να ειδούν τη βασιλεία του Θεού γιατί αυτό ζητάει ο Κύριος η βιαστέ αρπάζωση την βασιλεία των ουρανών όχι με την αρίδα απλωμένη ούτε με την τηλεόραση ούτε με, τα, με, με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο, στο σπίτι και θέλουμε και την αμαρτία, θέλουμε θέλουμε και την αμαρτία, θέλουμε και τον παράδεισο θέλουμε και την αμαρτία, θέλουμε και τον παράδεισο δεν γίνεται, αδελφοί θέλει να σε παιδεύσει ο Κύριος θέλεις να υποταγείς στα χέρια του Κυρίου το ζητάει η εκκλησία δεν ξέρω αν το θέλουμε όμω. Το ζητάει στη λέει αυτού και αγίλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Άντε ξυπνήστε, δώστε τον στον Κύριο τον εαυτό σας και τους άλλους. Εμπιστευτείτε Του τον εαυτό σας. Τίποτα εμείς. Και ναι είπατε τώρα, ναι είπατε τώρα. Hm, δεν ξέρω τι πιστεύετε. Δεν πεις πόσες μάνες λένε σήμερα α Χριστούλη μου Χριστούλη μου και όταν έρχεται η ώρα να κάνουν παιδιά α, μην ανακατεύεσαι τώρα σε μένα ξέρω εγώ μα ο Κύριος λέει άλλα ξέρω εγώ μα ο Κύριος δεν συμφωνεί με αυτό που κάνει ξέρω εγώ άρα θες αφεντικότον είναι αυτός μη δηλαδή là, με τρία αφεντικά τον Κύριο, τον διάβολο και τον εαυτό σου, ξέρεις εσύ πως να σε αναλάβει έτσι ο κύριο. πως να υποταγήσει έτσι τον Κύριο γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επιτυχείς το πιστεύεις ή πάει περίπατο αυτό γιατί μάλλον πάει περίπατο είδατε τι σα είπα από την αρχή μη βιαστείτε μη βιαστείτε να πεταχτείτε και να πεις ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ το Κύριο το θέλω, το Κύριο. Μακάρι, το λέω με όλη μου την καρδιά, μακάρι, μακάρι να τον θέλαμε τον Κύριο. Αλλά έλα που όταν έρχονται τα δύσκολα, όταν έρχονται, όχι δύσκολα, δεν υπάρχει δύσκολο για τον Κύριο. το Κύριο Ο μας τα έπαιξε κάθερα. εγώ θα τα διευκολύνω τα πράγματα. Θα βλέπετε τα θαύματα και δεν τα πιστεύετε. Σας πω, τι να σας πω, πόσα θαύματα θέλετε να σας πω. Σημερνό θαύμα, σημερινό σημερνό, σημερ, τώρα το πρωί τώρα, το πρωί, το πρωί τώρα. Με πήρε κάποια, κάποια κυρία, πλέον, τώρα το πρωί σας, λέω, το πρωί, τώρα, τώρα, τώρα, το πρωί. Το πρωί. Αφάξε να πέρα. Λέω, κοίτα να δει. Αμέσως ο Κύριος απάντησε. αμέσως δεν περάσαν δευτερόλοιπο όχι δευτερόλοιπο έκανα μισά ώρα, σε κάνα μισά ώρα μέσα είναι δυνατόν να σε αφήσει ο Κύριος εσύ θες να κάνεις ο καβαλές να πάμε όλα καλά όπως θα θέλουμε εμείς και τελείως άρα δεν θέλεις τον Κύριο αφητικός Θέλει τώρα αυτός ο αφεντικό σου. το διάβολο αφεντικός σου. Δεν θέλει να βαδίσεις στις ράγες που βαδίζει το τρένο του Κυρίου. Εσύ δεν να πας από τις ράγες που βαδίζει ο διάβολος, που βαδίζει ο κόσμος, που βαδίζει που θέλει να βαδίσει ο Αυτός. Αλλά έτσι αδελφοί μου, μην καυχόμεθα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Μην καυκόμεθα. Ο αγαπών παιδείαν αγαπάς αγαπάει την παιδεία του Κυρίου θέλει να σε παιδαγωγήσει ο Κύριος άμα αγαπάς την παιδεία του Κυρίου άκου τώρα έχει και δώρο έχει και δώρο ο Κύριος δεν είναι άδικος σας είπα ο Κύριος όταν θα ειδεί ότι όντως τον ακολουθείς με συνέπεια έχει δώρα ο Κύριος έχω κάποιο φίλο, κάποιο πνευματικό παιδί που είναι πολύ τεχνο. όταν ήρθε σε μένα είχε τέσσερα παιδιά με τη χάρη του Θεού έχει κάνει τώρα ένα τέσσερα φτωχός Έτρεμε στην ιδέα να σκεφτεί πέμπτο παιδί, έκτο παιδί, έτρεμε. εδώ, εδώ στην πάτρα εδώ στην πάτρα για ρώτησέ να Αηδής. Δώρα, δώρα του Κυρίου, δώρα, δώρα επί δώρων. Δώρα επί δώρα. Δώρα επί δώρα. Άλλο αν ο κόσμος είναι τυφλή και δεν βλέπουν. Αυτός τα βλέπει και κλαίει, όποτε τα θυμάται κλαίει. Και αυτός και γυναίκα του δώρα επί δώρο ευλογίες επί ευλογιών και τράβα εσύ να κουμαντάρεις το ένα το ένα το δικό σου τον Αγή που πάει και κλειδώνεται μέσα στο σχολείο τώρα και τα σπάει και βάζει φωτιά και τα καίει και έχει καταντήσει ο τρόμος και ο φόβος της κοινωνίας Τράβα, να συγκρίνεις τώρα αυτά τα κελούδια τα παιδιά γιατί τα έχει ο Κύριος εγώ την επιστασία του, βλέπετε αυτό αυτό έκανε, αυτό το έλεγα τότε με τη χάρη του Θεού και εγώ, αυτό το έλεγα, παιδάκι μου τα τέσσερα που έκανες τα έκανε γιατί τα θέλες εσύ, τα άλλα τέσσερα τα οχτώ συνολικά θα τα κάνει, γιατί τα θέλει ο Κύριος και εκείνο θα αναλάβει, το πίστεψε, το έκανε και τώρα τα παιδιά του είναι όλα, κάτω από τα χέρια του Κύριου, τώρα καλύτερα απ'τά. Έτσι είναι αδελφή μου, ο Κύριος δεν είναι άδικος. Δεν πιστέψαμε ποτέ στο Θεό. Δεν θέλαμε την παιδεία του Κυρίου. Θέλαμε μόνοι μας να αποφασίζουμε, να κάνουμε και μετά να δέμε είμαι και καλός Χριστιανός. Πάω και στην Εκκλησία, βάζω και ένα κεράκι. Δεν ταιριάζουν, ναι. Δεν ταιριάζουν και τα δυο. Γι' αυτό σας είπα, μην βιαστείτε να απαντήσετε. Έχει και δώρο λοιπόν η υπόθεση. Εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Α, ο αγαπών παιδίον Κυρίου αγαπά αίσθηση. Τι σημαίνει αγαπά αίσθηση. Α, αυτό είναι... Φοβάμαι δεν το καταλάβετε. Δεν το καταλάβετε. Φοβάμαι. Μακάρι να σας ανοίξει ο Κύριος τα, φώτα, τα, τα ότα σας και, να, και τις καρδιές σας δεν το καταλάβετε. Τι σημαίνει αγαπά αίσθηση. Αυτός πλέον φτερουγάει για τον ουρανό Αυτός ο οποίος εμπιστεύτηκε Τον εαυτό του στην παιδεία του Κυρίου Και έφαγε τις ξυλιές του εδώ κάτω στη γη Έφαγε τα ραπείσματά του από τον Θεό Τα εκπαιδευτικά του ραπίσματα, Προκειμένου να αγιαστεί Αυτός τώρα περιμένει τον ευλογη, Την ευλογημένη ώρα του θανάτου Αυτός ζει για τον θάνατο Αυτός ζει, ζει για την αιώνια ζωή τον βλέπει αυτό δεν είναι ταραγμένο. Δεν είναι ταραγμένο. Σκέφτεται τον θάνατο, καλλιεργείται, εξομολογείται, κοινωνεί. Ακολουθεί με συνέπεια όσο μπορεί ο καημένο το πρόγραμμά του το πνευματικό και χαίρεται όταν ακούει αίσθηση των ουρανίων πραγμάτων. Βλικέρεται yeah, yeah. η καρδιά του. Ή να το πω κάπως αλλιώς, αλλιώς. όπω το είπε ο κύριος, όχι εγώ, όπω το είπε ο κύριος, ε? η βασιλεία του Θεού εντός η μόνεστη. Αυτό ο ανθρωπάτος, ο αγωνιστής δεί τον παράδεισο από αυτόν εδώ τον κόσμο. Εδώ. Δεν, δεν αναμειγνύεται, δεν στενοχωριέται, δεν έχει τον κύριο μέσα στον κόσμο. Έχει ένα άλλο κόσμο ζει τη βασιλεία του Θεού από εδώ και απλώς ο θάνατος για αυτόν θα είναι μια πορτούλα που θα περάσει σε ένα άλλο δωμάτιο να συνεχίσει να ζει τη βασιλεία του Θεού εσύ τρέμεις την ώρα του θανάτου δεν την τρέμετε ε? γιατί την τρέμουμε γιατί γιατί γιατί γιατί, γιατί, γιατί. σου ερχόνται κάτι τέτοιο στο μυαλό και λες Θεό, αχ μου, ποτέ δεν σε αγάπησα ποτέ δεν σε πιστεύτηκα όλος σε πίκρενα, μια ζωή σε πίκρενα τώρα σπέψτε να εξομολογηθείτε αδερφοί μου σπέψτε να καθαριστείτε όχι με εγωισμό, με ταπείνωση να φύγει όλη η λέρα της αμαρτίας και έστω και τώρα κοίταξε να αφιερώσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Κυρίου αφήστε τους εγωισμούς δεν έχω τίποτα, τίποτα τράβαν να το πεις και στον Κύριο μετά αύριο πάνω τράβαν να το πεις και εκε έχει έχε τη θρασίτητα αυτή να πάει να του το και θα δούμε αν έχει τίποτα ή δεν έχεις ο αγαπών παιδείαν αγαπά αίσθηση αυτός που αγαπάει την παιδεία του Θεού αγαπά τον παράδεισο να το πούμε απλά θέλει να σώσει την ψικούλα του οι Άγιοι αυτοί που σας είπα προηγμένως που κανείς ευχαριστήθηκε τη ζωή του γιατί τα στερήθηκαν όλα γιατί γιατί βασιλείο των ουρανών έτσι είπε η Αγία Ειρήνη στον Άγιο Παΐσιο τον Πατέρα Παΐσιο όταν τη ρώτησε για πες μου λέει Αγία του Θεού για πες μου πόσο πόνεσες λέει το σου το διάβασα αλλά είναι φρικτό φοβερό πόσο πόνεσες και εκείνη το απάντησε αχ η έρωτα λέει να ξέρει τι αγάπη που είχα για τον Κύριο να ξέρει του λέει και τώρα που ήρθα και είδα τα αγαθά είπα λέει είπα στον Κύριο Κύριε χίλιε φορές χειρότερο το να ήταν. Το ήθελα μπροστά στα αγαθά που απολαμβάνω τώρα. Ακούστε. Εσύ τι είσαι έτοιμος να, υπο, να υποστήσεις για, για τη δόξα του Κύριου. Είπατε θέλετε τον Κύριο να σας παιδεύσει δεν είπατε. Φυλάχτετε την βουβέντα που είπατε. Φυλάχτε τι τη και τηρήστε την. Καλή είναι, πολύ καλή. Ευλογημένη απάντηση μου δώσατε. Έστω έστω και με δυσκολία έστω ή μάλλον και χαίρομαι διότι ήταν η απάντησή σας ήταν λογική πλέον δεν βιαστήκατε να απαντήσατε, φυλαχτήκατε φυλαχτήκατε να μου δώσετε την απάντηση τότε που έπρεπε. και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία γι' αυτό σας είπα φυλάξτε την απάντηση να μου την δώσετε όταν θα τη ζητήσω Μείνετε όμως εκεί, εκεί και εσείς και να έρχεστε και για μένα το βρομιάρι να μείνω εκεί κολλημένος κοντά στον Κύριο. Επιτέλους, επιτέλους. Ο δε μισόν έχους... τι σας είπα, 7 η ώρα βλέπετε, Αυτά η ώρα. Και έχουμε και, άλλο, έχουμε και το υπόλοιπο μισό στίχο, μισό στίχο, κάναμε και μισή ώρα. Δεν πειράζει, α, πέντε ρεπτούλια θα κάνω να το βιαστώ τώρα. Ο δε μισό ελέγχου άφρο. Εκείνος λέει που θέλει την παιδεία του κυρίου, εκείνος που θέλει την παιδεία του κυρίου, θέλει να τον παιδεύει, ο κύριο να τον εκπαιδεύει, ο κύριο να τον αγιάζει, ο Κύριος να τον προετοιμάζει για την βασιλεία του. Εκείνο αγαπά αίσθηση, αγαπά τον παράδεισο, αγαπά τα ουράνια κάλλη, αγαπά τη βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που μισεί τον έλεγχο ποιος είναι το αντίθετο δεν θες έλεγχο στο κεφάλι σου είδατε τι λένε πολύ για την Αγία Γραφή. όλο μη και μη και μη και μη, και μη. τι πράγματα είναι αυτά α είναι έλεγχος αυτός Φιλαράκο είναι έλεγχος αυτός ε, θα σας δώσει όλα η Αγία εδώ είναι ο έλεγχο και, και εσύ έλεγες κάποτε μη στο παιδί σου, μη στη φωτιά, μη στην παραβάνα, μη στην καρφίτσα, μη στο γιαλί, μη το πατήρι, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη. Γιατί δεν ήθελες να πάθηκα ένα κακό το παιδί σου. Ναι, η Αγία είναι όλο μη. τα περισσότερα είναι μη. μισείς τον έλεγχο μισείς την άρνηση μισείς το μη άμα μισείς το μη τότε άκουσες τι λέει. είσαι βλάξ είσαι ανόητος είσαι άφρον είσαι βλαμένος στο μυαλό σου και πλέον κάνε όπως νομίζεις Αλλά μην απαιτήσει μετά από το Θεό ώστε καλά και τα συμφέροντα όχι εγώ θα εκπαιδεύω τον εαυτό μου ή δίνω τον εαυτό μου στο διάβολο να με εκπαιδεύει αλλά μετά θέλω και τη Βασιλεία του Θεού δεν γίνεται δεν Χριστός και διάβολος δεν ταιριάζουν για να θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις. α που είναι δύσκολη αυτή η φράση δεν μου αρέσει αυτή η φράση η φράση κανεί δεν πρέπει να έχει απαιτήσει από τον Κύριο όλα δώρα μας τα κάνει ο Κύριος αλλά εμπάς για να έχεις να του πει κάποια στιγμή «Κύριε ελεϊσόν με, ελεϊσόν με Κύριε» πρέπει να είσαι και συνεπής απέναντί του. Πρέπει να συνεπείς για να σε ελεήσει ο Κύριος και να με ελεήσει. Πώς να ζητήσει έλεος από τον Κύριο όταν μια ζωή τον έγραφε κάτω από τα παλιά σου τα παπούτσα. Και δεν σε ενδιαφέρε τι λέει η Αγία Γραφή, δεν σε ενδιαφέρε τι σου έλεγε ο Πνευματικό, δεν σε ενδιαφέρε τι σου έλεγαν τα κηρύγματα, τι σου έλεγαν οι κύκλοι. Εγώ δεν γίνεται, αδελφοί μου. Σπανιότατα βλέπω ανθρώπους, σα το λέω ειλικρινώ και με πόνο καρδία σαν θέλετε. Ο Θεός να με λέει πολλοί έρχονται, κακός που έρχονται και μου τα λένε, με συγχαίρουν για τα κηρύγματα μου, τι ωραία και τι ωραία, αλλά λίγους έχω δει πραγματικά να διορθώνω. Και εκείνο με πιστέψτε με. Διότι η επιτυχία του κηρύγματος είναι να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε δρόμο, να φύγουμε από την πλάνη, να μπούμε σε έναν δρόμο θετικό, σωστό, να αγιασμού δρόμο για να βρούμε την βασιλεία των ουρανών. Τι να το κάνω από τον πράγμα και άμα μου λες πράγμα και τι έγινε. Και τι έγινε. Με κολακεύεις για να με αρπάξει ο διάολος μετά να με βαράει το χταπόδι κάτω. Αυτό κάνει. κάνεις. Εμένα με ενδιαφέρει. Αυτά που άκουσες να πεις μέσα σου. Κύριε είναι δικά σου τα λόγια αυτά. Και όντως είναι το Κύριο αυτό. Σας το έχω εγγυηθεί και θα σας το οικειώ με μια ζωή. Ουδέποτε τουλάχιστον με τη θέλησή μου παρεποίησα ή πρόσθεσα ή αφαίρεσα σε αυτά που λέει ο Κύριος. να πεις μέσα σου κύριε αυτά τα λόγια όπως σου φάνηκαν κανένα ωραία πολύ καλά ξέρω εγώ πως τα βαθμολόγησες κύριε ήταν δικά σου αυτά τα λόγια φεύγω πάω στο σπίτι μου και από σήμερα αλλάζω ζωή αλλάζω πορεία αυτό θέλει να δει ο κύριο. ο αγαπών παιδείαν αγαπά αίσθηση θέλει την παιδεία του κυρίου θέλει τον παράδεισο εκείνος που μισεί τον έλεγχο του Θεού, μισεί το μη, μισεί την άρκηση, μισεί το εμπόδιο που βάζει ο Θεός για να μην πέσουμε στον κεάδα της αμαρτίας, εκείνος είναι φλάξ, είναι ηλίτιος, είναι βλαμμένος στο μυαλό του. Εκείνος χάραξε πλέον μία θανατηφόρο πορεία, μία πορεία Προ την αυτοκαταστροφή, την ψυχική του αυτοκαταστροφή, τρέξτε να προλάβετε, αδελφοί μου, κι εσεί κι εγώ. Τρέξτε να προλάβετε, διότι ο καιρό εγγύσεστη. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει επίουσα, δεν ξέρουμε τι γεννάει η αυριανή ημέρα, δεν ξέρουμε πόσοι αύριο θα ξημερωθούμε και πόσοι δεν θα ξημερωθούμε. Μην είσαι βέβαιο ότι έπεσε να κοιμηθεί. Και εξύπνησες το πρωί, ούτε να είσαι βέβαιος ότι έφυγες από εδώ και έφτασες στο σπίτι σου. <και> Δεν το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν σημαίνει να προσέξουμε, να προσέχουμε στη ζωή μας. Ε αυτούς και αλλήλου και πάσαν την ζωή λοιμών, Χριστό το Θεό παρατόμεθα. Αφήστε τον εαυτό σας και τους άλλους και τα παιδιά σας και τον κόσμο ούλων, αφήστε τον στα χέρια του Κυρίου και ο Κύριος, αν το κάνουμε συγκριτά και με όλη μας την εμπιστοσύνη, ο Κύριος θα ακολουθήσει ακριβώς αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Θα είμαστε οι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.